Κακούργημα δεν βλέπουμε. Θέλω να Δεν βλέπουμε κακούριμα και δεν μπορούμε να στείλουμε κάποιον για κακούργημα από τη στιγμή που αυτό δεν στοιχειοθετείται σε καμία περίπτωση. Κακούργημα δεν βλέπουμε. Θέλω να είμαι Μα δεν βλέπουν. Αν βλέπανε κακούργημα θα το έλεγε. Ο άνθρωπο μιλάει για τον Καραμαλή, βεβαίω, για το έγκλημα του Ντεμπόν, bon, έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky Είπε πολλά μεταξύ αυτών, είπε, μίλησε και για τα τέμπη, θέλει να αλλάξει αλήθεια, θα χυθεί απ'λ' το φω και θα φτάσει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο. Αλλά όμω ω δικαστή δεν βλέπει κακούργημα. Οπότε πάμε σε άλλε κατηγορίε, κατεβαίνουμε, βάζουμε πιο χαμηλά τον πύχη, επειδή μα λένε όλο αυτό τον καιρό ότι ε, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη όποιο. Πρέπει όσο ψηλά και αν είναι και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν είναι κακούργημα, πλημέλημα, πτέσμα, αυλεψία, παράβλεψη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και αποφάσισε ότι δεν είναι κακούργημα όλο αυτό. Κακούργημα δεν βλέπουμε. Θέλω να είμαι σαφής Δεν βλέπουμε κακούργημα και δεν μπορούμε να στείλουμε κάποιον για κακούργημα από τη στιγμή που αυτό δεν στοιχειοθετείται σε καμία περίπτωση. Είναι Κάνετε λίγο υπομονή να δείτε την πρόταση της Νέας Δημοκρατία. Αλλά θα καταφέσει πρόταση η θα... Νέα Δημοκρατία. Ναι, είναι βαριά αμέλεια. Σε... Το δεν κύριο. θα σας πω λεπτομέρειες, θα την εξετάσετε. Mm -hmm. Πότε στις... θα καταφέσει κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αρχίσει. Τα... Κακούργημα δεν βλέπουμε. Θέλω να είμαι σαφής. Mm -hmm. Εγώ διάλεξα να ζησω Δεν αντίκρισα κανένα. Και δεν θέλω να μ' Όχι. Δεν είμαι αυτή που ζητάτε. Είμαι αθώα. Είναι είναι ο ο οποίο μας λέει ότι είναι αθός και δεν υπάρχει κακούργημα, το μεθοδεύουν σιγά-σιγά, μας προετοιμάζουν για να λάμψει αλήθεια. Για άλλη μια φορά η δικαιοσύνη στα καλύτερά της, μαζί με την εκτελεστική εξουσία, γίνεται το σωστό μαγείρεμα Σιγοβράζει, γιατί αυτά δεν γίνεται απότομα να τα σερβίρουν. Θέλει σιγά σιγά και θα έρθει η αθώση πανηγυρικά όπω την περιμένουμε και ξέρουμε όλοι ότι θα έρθει, γιατί ζούμε στην Ελλάδα και ξέρουμε ότι στα λόγια ισχύουν οι θεσμοί, η διάκριση των εξουσιών. Ε, στην πράξη συμβαίνει το ακριβώ αντίθετο. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στη δικαιοσύνη, συμβαίνει και σε άλλου τομεί. Για παράδειγμα, έχουμε το εθνικό σύστημα υγεία. Θεωρητικώ αυτό είναι δημόσιο, κρατικό. Ε, δεν πρέπει να πληρώνει κανείς τίποτα γιατί το πληρώνουμε μέσω φόρων μέσω πολλών φόρων οπότε όλα αυτά τα χρήματα γι' αυτό τα δίνουμε στο κράτος για να έχουμε υγεία, παιδεία και άλλες παροχές, συντάξεις έτσι έχει συμφωνηθεί έτσι λοιπόν να μείνουμε λίγο στην υγεία γιατί έχουμε τον Υπουργό υγεία αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας Πάντα κάνετε το εσύ αυτό ιδιωτικό, είναι, αυτό είναι, ιδιωτική γιατί αυτοί που το λένε δεν έχουν λογική Πάνω το δούμε λίγο λογικά. Είσαι ο ασθενή Και θε να βγάλεις τη χολή σου. Ναι. Ή θες να κάνει μια χίλια αστροπλαστική. Ή κάποια άλλη εγχείρηση, τέλο πάντων. Πα στο χι ιδιωτικό νοσοκομείο, Θέλουμε 5 χιλιάρικα. Και πα στον Ευαγγελισμό, στο γονινό χειρουργείο Ξου λέει: χιλιάρικο. Και τελικά πας στον Ευαγγελισμό με χιλιάρικο. Και τα νοσοκομείο τα Δεν στον Και τα χρήματα δεν τα δώσουν. Το δυτικό νοσοκομείο 5 χιλιάρικα. Δίνει 1,5 χιλιάρικου στον Ευαγγελισμό. Του τι φέραμε. Να λοιπόν το κρατικό σύστημα υγεία. Δεν δίνει 5 χιλιάρικα. Δεν σε πιάνουν κότσο οι ιδιώτε. Πα στο κράτο και τα δίνει. Που ξαναπληρώνει μέσω των φόρων. Αλλά θα ξαναπληρώσει όταν πρέπει να κάνει την τάδε επέμβαση. Όπω λέει εδώ, χολί δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Που δίνει και παραδείγματα στον Τάκη Χατζίν και στην ε, ε, Νέγκα. Και, δίνει, ε, και λέει αυτά και προσπαθεί να αποδείξει ότι όλο αυτό είναι δημόσιο σύστημα υγείας και χωρίς να το καταλαβαίνει μιλάει για ένα καραϊδιωτικό σύστημα υγείας απέναντι στα άλλα ιδιωτικά συστήματα που έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Τα χρήματα αυτά των άμεση χιλιάρικων μένουν στους γιατρούς, νοσηλευτέ και στο νοσημείο του Ευαγγελισμού. That's. Αυτό το εσύ ή το ωφελεί. Να απαντήσετε σε αυτού που σα λένε. Έχει δεν... χάσει ο ιδιώτη έναν πελάτη, τον έχει κερδίσει το εσύ και τα χρήματα που θα έδινε ο ιδιώτη στον ιδιώτη μένουν στο δημόσιο σύστημα. Πώ αυτό βλάπτει το δημόσιο σύστημα, Να, ε, ένα μηδέν. Κέρδισε, δεν βλάπτει το δημόσιο σύστημα. Βγαίνει κερδισμένο το δημόσιο σύστημα. Έτσι θα μπορούσαμε όμω να δίναμε όλοι από πέντε χιλιάρικα για να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα και έτσι θα ήταν ακόμη πιο ενισχυμένο το δημόσιο σύστημα. Δημόσιο σύστημα σημαίνει να μην πληρώνει. Τίποτα ο ασθενή μηδέν. Άρα από τη φύση του έχει βλαφθεί το δημόσιο σύστημα γιατί δεν είναι δημόσιο σύστημα, είναι ιδιωτικό σύστημα. Κάθεται και τα βλέπει, τα βλέπει μια χαρά από τη μεριά του, τα παρουσιάζει μόνο με λογιστική ματιά, πανηγυρίζει που μπήκε 1,5 χιλιάρικο από τον κάθε ασθενή, και αυτό το θεωρεί επιτυχία του εθνικού δημοσίου συστήματο Υγεία, ξεζουμίζοντα πάνω στην ανάγκη, πάνω στην ανάγκη γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να το με λύσεις να το αγνοήσεις όταν έχεις ανάγκη να γίνει μια επέμβαση θα πας θα δώσει προφανώς και τα 1500 που δεν τα έδινες μέχρι πέρυσι αλλά όμως από φέτος θα τα δίνεις και αυτό θεωρείται επιτυχία άρα όπως παραδέχεται και θα το ακούσουμε τώρα έχουμε φτιάξει ένα άλλο ιδιωτικό εσύ απέναντι στου ιδιώτες Επαναρχόμαστε λοιπόν για το καταλάβουμε. Τα ιδιωτικά τα, τα ιδιωτι, τα υπογευματινά χειρουργέτα επιπληρωμή είναι ανταγωνιστή του ιδιωτικού τομέα. Δεν είναι ιδιωτικοποίηση, είναι ανταγωνιστή του ιδιωτικού τομέα. Ο μόνο κανονικά πρέπει να παραπονιέται. το είναι ο κλινικάρχης. Ο μόνο που χάνει είναι ο κλινικάρχης. Δηλαδή αυτοί που τα πολεμάνε υπερασπίζονται τε... τα συμφέροντα των κλινικάρχων. Δεν μπορεί ένα άλλο ιδιωτικό φορέα ανταγωνιστή των υπολείπων ιδιωτικών ναι. φορέων. Λέω, Αυτό ότι, λέτε λέω ότι το ελπιδοσιακά. Φυσικά. γιατί τα υπογευματινά χειρουργία τα επιπληρωμή είναι ανταγωνιστής του ιδιωτικού τομέα. ένα άλλο ιδιωτικό φορέα, ένα άλλο ιδιωτικό φορέα ανταγωνιστεί των υπολείπων ιδιωτικών ναι, φορέων. Λέω ότι, τώρα, λέω ότι το εσύ φυσικά. Φυσικά φτιάχνουμε έναν ιδιωτικό φορέα ανταγωνιστεί των άλλων ιδιωτικών φορέων και ο μόνος που πρέπει να διαμαρτύρεται γιατί αυτό ζωρίζεται είναι ο κλινικάρχης δεν είναι ο ασθενή, δεν είναι ο Έλληνα πολίτης που πληρώνει φόρους για να έχουμε εθνικό σύστημα κρατικό υγείας αλλά τελικά έχουμε ιδιωτικό. Και σιγά σιγά αυτό το 1500 που λέει εδώ για την αρχή θα φτάσει στι τιμέ του 5000 γιατί θα λένε σε ένα, δύο, τρία χρόνια ότι είναι πολύ λίγα τα 1500. Και αν το 5000 το ιδιωτικό γίνει τέσσερα χιλιάρικα, θα αρχίσουν διάφορα στο πλαίσιο πάντα του ανταγωνισμού. Και όπω συμβαίνει πάντα από αυτού του ανταγωνισμού, χαμένο είναι ο ασθενή, ο πολίτη, ο καταναλωτή που πιστεύει ότι ο ανταγωνισμό προσφέρει ελευθερία. Προσφέρει, αλλά για αυτούς που είναι που συμμετέχουν στον ανταγωνισμό αυτοί, που πληρώνουν τον ανταγωνισμό όπως είναι οι καταναλωτές ασθενείς πολίτες, δεν είναι και τόσο κερδισμένοι. Οπότε όλο αυτό είναι πολύ ωραίο και τον ανάγκασε ο Χατζής να το παραδεχθεί ότι είναι ένας ιδιωτικό φορέα. Όλα αυτά όμως που λέμε εμείς εδώ τώρα και που μπορεί και κάποιο κόσμος επειδή πληρώνει φόρους να λέει ότι θέλουμε ένα κρατικό σύστημα υγείας καλό, όχι ξεδοντιασμένο όπω ήταν το προηγούμενο που έπρεπε ακόμη και τώρα δηλαδή ότι δεν έχει φτιάξει, θες πέντε μήνες, τρεις μήνες, δύο μήνες για κάποια ραντεβού σε κρίσιμους τομείς ή τι γίνεται στα, εξ, στα εξωτερικά ιατρία ή, ή όλα αυτά που βλέπουμε. Όλα αυτά το να ζητάει δηλαδή κάποιος σωστό σύστημα υγείας τα λένε όπως ξέρουμε όλοι όχι κανονικοί άνθρωποι. Ξέρετε γιατί αντιδρούν. Αντιδρούν το τεμικά! Επειδή αυτοί που είναι κομμουνιστές, σου λένε ότι οποιαδήποτε ιδιωτική συναλλαγή είναι κακή. Τι λέει κομμουνιστές κομμουνιστέ. Τι αυτοί που είναι καλά θα κομμουνιστέ. Ναι, οι άνθρωποι είναι προφανώ κομμουνιστέ. αυτοί που είναι καλά θα κομμουνιστέ. Ναι, οι άνθρωποι είναι προφανώ κομμουνιστέ. Φταίει το νοσοκομείο. Φταίει το ΕΣΥ. Φταίει ο Υπουργό. Φταίει ο διοικητή. Για αυτή που τα λέω θα κομμουνιστές δίνε Προφανώς κομμουνιστές είναι Πάρετε λοιπόν τώρα 1500 ευρώ Από τους κανονικούς ανθρώπους Γιατί οι κομμουνιστές θέλανε 0 ευρώ Οπότε έχετε να διαλέξετε Όπως συμβαίνει συνήθως Και επιβραβεύετε από ό,τι βλέπω Αυτό το 1500 ευρώ Γιατί η Δημοκρατία πρώτη τη βγάζετε στις δημοσιοποίησεις Οπότε δεν υπάρχει καμία αντίρρηση Υπάρχει Η του κόσμο δεν τη θέλει Αλλά η τάση είναι προς εκεί. Και καλά κάνουμε και βγάζουμε την Νέα Δημοκρατία πρώτη γιατί με τα στελέχη που έχει έρχονται έχουμε αποτελέσματα ε, είμαστε πολύ μπροστά σε όλους τους τομείς, το Βζίουν πάει και έρχεται παντού. Θα ακούσουμε τώρα τι κάνει ο Ευρωβουλευτής μας, ο πρώτος Ευρωβουλευτής μας, Γιώργος Αυτιάς και τι κατάφερε στην Ευρωβουλή. Εδώ στο, στη... στη... Ε, στη Θεσσαλία <μιλίως> η πρώτη απόφαση που μου ήρθε ω γενικό συγκετής στο ευρωπαϊκό Προπολογισμού ήταν 20 εκατομμύρια <μιλίως> και του λέω με συγχωρείτε θεωρείτε την Ελλάδα πτωχοκομείο γίνανε 100 παιδιά <μιλίως> <μιλίως> γίνανε 100 παιδιά γίνανε 100 παιδιά γίνανε 100 παιδιά Η Αθήνα μου έλεγε αν τα κάνεις 50 Γιώργο θα σου βγάλουμε το καπέλο. Είναι 100 ναι. γιατί. Συμμάχισαν με τους Ρουμάνους που είχαν εξερασία, με τους ε, Εστονούς, με τους Γάλους, οι οποίοι είχαν προβλήματα. αυξήσαν και αυτή τα λεφτά και φύγαμε προς. Μπράβο. Θέλεις συμμαχίες. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Και τους λέμε Τι λέτε? Έτσι λοιπόν είχαν, βάλει στην, είχαν βγάλει στην Ευρώπη 20 εκατομμύρια για την Ελλάδα, για τις πλημμύρε, αλλά όμως πήγε ο έκανε τις συμμαχίε διαπραγματεύτηκε, είναι δεινός. Τον ξέρουμε όλοι, ξέρει τις γλώσσες, ξέρει τις τακτικές, ξέρει την Ευρωβουλή στα δάχτυλα. Τα παίζει εκεί σαν τα ενσημάκια με τους συνταξιούχους και τα 20 γίνανε 100%. Συμμάχησε με του Ρουμάνου, θέλει συμμαχίε. Έβγαλε και το συμπέρασμα μετά. Είναι ο ιδανικό, 50 του λέγαν από την Αθήνα, κατάφερε τελικά, έφερε άλλα, 70, άλλα 50 από την Αθήνα, άλλα 80 από το αρχικό. Με επιτυχία, τρελή επιτυχία, μπράβο. Επειδή ένα, ένα και μοναδικό, διαπραγματεύτηκε και τα πήγε άριστα. Οπότε από εδώ και πέρα θα έρχονται τα εκατομμύρια συνεχώ, γιατί όταν βγάζει η Ευρώπη ένα ποσό, θα ξέρουμε ότι είναι πέντε φορέ μεγαλύτερο αυτό που θα έρθει στην Ελλάδα, επειδή έχουμε το δεινό διαπραγματευτεί. Γιώργο, αυτιά. <Γιώργο> Ακούγονται όλα αυτά στο δημόσιο λόγο με φοβερή ευκολία. Και το θέμα είναι ότι καταναλώνονται και από πολίτε από κάτω. Γουστάρουν πολύ και φαντάζομαι ότι όταν τα ακούγανε σήμερα το πρωί στο Σκάι τα έλεγε αυτά, πολλοί κόσμοι θα έλεγε μπράβο που έφερε 80 εκατομμύρια περισσότερα. Και θα το θυμούνται αυτό την επόμενη κάλπη που θα στηθεί, να ψηφίσουν αυτιά γιατί φέρνει εκατομμύρια. Μόνο του, επειδή διαπραγματεύεται του Ρωμάνου, που είχαν ξηρασία αυτή, πλημμύρε εμεί, παντρεύτηκαν αυτά τα δύο, έλλειψη νερού εκεί, πληθώρα νερού εδώ. Οπότε όλα αυτά μαζί γίνανε ένα και ήταν πάρα πολύ καλό. Αυτό που δεν είναι καλό είναι όσα γίνονται στην Γάζα, η γενοκτονία συνεχίζεται, ο πλανήτης διαμαρτύρεται έστω και προσχηματικά, έστω και καθυστερημένα. παρόλα αυτά βλέπουμε οι γέτες χωρών, προσώπους να διαμαρτύρονται, οι λαοί διαμαρτύρονται, είναι πιο εύκολο ο λαός να διαμαρτυρηθεί. Η δικιά μας κυβέρνηση είναι με το Ισραήλ, με τον Τανιάχου, Διατυπώνει κάτι ψήγματα κριτική, αλλά μην τυχόν και μα παρεξηγήσουν και νομίζουν ότι είμαστε εναντίον του, Σφάξτε. Αυτή είναι η μοναδική κατακλείδα όλου αυτού που γίνεται εκεί. Θα ακούσουμε τώρα τον Υπουργό Υγεία σε τέσσερα-πέντε αποσπάσματα, πώ μιλάει, μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα. Ήρθα σήμερα στην εκπομπή, αμέσω φεύγοντα από την εκδήλωση τη πρεσβεία την της του Ισραήλ. Σήμερα είναι γιορτή για την ίδρυση του κράτου του Ισραήλ. Ε, είμαι πολύ περήφανος που πήγα, είμαι πολύ περήφανος που αυτό το είναι σύμμαχος Ελλάδος, είναι ένα που θαυμάζω πάρα πολύ και οι πολλοί δεν να γνωρίζουν ότι είναι και ο καλύτερος φίλος και σύμμαχος Ελλάδος γεθνός Ακόμη με διαφορά. Ακόμη και σε αυτή την φάση που βρισκόμαστε τώρα, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή θα αισθανόμουν ότι θα είχα πολύ βαριά καρδιά. Για ποιο λόγο. Επειδή κάνουν εγχειρήσει και ακροτηριάζουν μικρά παιδιά χωρί αισθητικό, θα μπορούσε κάποιο να πει. Επειδή σφάζουν λαό, αμάχου, δεν υπάρχει πόλεμο εκεί. Δεν έχει όπλα η απέναντι πλευρά. Είναι άμαχοι όλοι. Δεν έχουν καν φαγητό. Επειδή του έχουν κόψει το φαγητό, να ένα ακόμη λόγο. Επειδή δεν έχουν φάρμακα, επειδή έχουν μπλοκάρει στα σύνορα τα με φαρμακευτικό υλικό, με τρόφιμα και δεν αφήνουν οι Ισραηλινοί. Να πάνε να τα ιστούν παιδιά που δεν έχουν καμία ευθύνη, παιδιά μορά 2, 3 χρονών, 5, 10, 15, άρρωστοι άνθρωποι, γυναίκε, έγκυοι, τίποτα. Για αυτού του λόγου και άλλου 100 τέτοιου, θα μπορούσε να μην πάει στη γιορτή. Όχι, δεν το καταλαβαίνει και ρωτάει την Αθηναίδα Νέγκα για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να πάει. Δηλαδή, θα αισθανόμουν ότι θα είχα πολύ βαριά καρδιά. Για ποιο λόγο? Νομίζω ότι είναι πολύ βαριά πια η κατάσταση για να συμμετέχω σε μια. Είναι γιορτή. Ε, ε, ε, ε, ε, δεν φρικιαστική η κατάσταση. Ναι, και πήγατε σήμερα στη γιορτή που είναι φρικιαστική η κατάσταση. Ποιο είναι το Ισραήλ, Έχουν γυρίσει όμοιροι πίσω, δεν το ήξερα. 58 αν παραμένουν όμοιροι τη Χαμά. Και λύνεται το, π... το, το πρόβλημα με αυτό. τον τρόπο. Βεβαίω. Άμα γυρίσουν πίσω οι όμοιροι, θα σταματήσει ο πόλεμο. Δεν είναι πόλεμο. Πόλεμος... Θέλει δύο πλευρές. Αυτό είναι μονομερή επίθεση. Από τη μία πλευρά με ένα πανίσχυρο στρατό, με πυράβλους, με βόμβες. Επίσης, η χαμά φταίει προφανώς, γιατί έχει κρατήσει 58 ακόμη. Και επειδή το Ισραήλ είναι πολύ ευαίσθητο σε αυτά, έχει σκοτώσει, έχει στείλσει στον άλλο κόσμο, 61.000 για τους 58. Η αναλογία είναι, όπω καταλαβαίνει ο καθένα, μπορεί δηλαδή αυτή η αναλογία, τα 58 άτομα όμοιροι, Και όσοι άλλοι νεκροί υπήρχαν από πριν, που όλο αυτό για να το αναλύσει κάποιο, πρέπει να ξέρει τι έχει γίνει τι προηγούμενε δεκαετίε, γιατί δεν ξεκίνησε 7 Οκτώβρη πριν 1,5 χρόνο ξαφνικά να μπουν μέσα και να κάνουν αυτό. Υπάρχει μια αλληλουχία, μια συνέχεια. Δεν μπορεί κάποιο να βλέπει μόνο το σήμερα. Πρέπει ειδικά στα ιστορικά γεγονότα να πηγαίνει πίσω, μπρο, να κάνει συνδυασμού. Αυτονόητα πράγματα. Είναι και ιστορικό ο συγκεκριμένο εδώ, επιστήμονα. Παρ' αυτά όμω, ρίχνει ευθύνε για τον πόλεμο, που δεν είναι πόλεμο, τη χαμά. Και δεν γυρίζει του Η Χαμάς δεν γυρίζει πίσω. Και ο κόμμα δεν το βλέπει. θα θυμίσω, όταν είναι. έγινε η τρομοκρατική επίθεση τη 7η στο Ισραήλ, στη Γάζα είδα κάτι πανηγυρισμού. Κόμος πανηγύριζε. Δεν θα θυμάσαι αυτά. Επίση αυτό... οι που απελευθερωθήκαν σε σπίτια. Τα ξέρετε αυτά. Άρα που το αυτό Είναι σίγουρο αυτό το Το Ισραήλ όμως δεν του δίνει φαγητό Το Ισραήλ του έχει κόψει τα φάρμακα Δεν του τα έχει κόψει χαμά. Παραλογισμού και από επίσημα κυβερνητικά χείλη Και απάνθρωπες απαντήσεις, απάνθρωπες δηλώσεις ε, Σε βγάζουν εκτός ορίων, είναι λογικό Κάθε άνθρωπος που μπορεί να διακρίνει Ακόμη και σε ένα πόλεμο τους βασικούς κανόνες Εδώ δεν τηρείται τίποτα Για πρώτη φορά και μετά από πολλέ δεκαετίε Έχουμε γενοκτονία live και γενοκτονία με πολύ σκληρού όρου, κατά αμάχων, κατά ανυπεράσπιστων ανθρώπων που τους κυνήγησαν στην αρχή τους έδιωξαν και εκεί που τους έχουν πάει στριμώξει τους καταβλισμούς και εκεί τους βοβαρδίζουνε και εκεί τους θερούν βασικά αγαθά για να μπορέσουν να υπάρξουν. Για μένα η θέση μου εκεί είναι πάρα πολύ απλή. Ο να σταματήσει σήμερα. Για να σταματήσει ο πόλεμο, πρέπει η να απελευθερώσει όλου του Ομήρου. Αν απελευθερώσει του Ομήρου και το Ιωαήλ δεν σταματήσει, θα μου πού θα σπουδάσει. Το Ιωαήλ το παρακάνει. Δεν το έχει παρακάνει. Άμα όμω παρακολουθεί ο ίδιο. Και όταν καταλάβει το έχει παρακάνει το Ισραήλ, όταν το καταλάβει αυτό που όλο ο πλανήτη είναι στα κάγκελα, όταν το παρακάνει, θα βγει να μα πει ότι το έχει παρακάνει το Ισραήλ και κάπου όπα δηλαδή, κάπου έλεο. Βέβαια και ο πρωθυπουργό του πριν, στην αρχή του συμβάντο, όλου αυτού του, του, του τελευταίου ενάμιση χρόνου, είχε πει ότι ε, με ένα όριο να γίνουν οι δολοφονίε, οι του άμαχου πληθυσμού. Κάπω έτσι το είχε πει στον Μπίμπι, στον Νετανιάχου. Οπότε, γιατί να μην πάει στη γιορτή τη πρεσβείας. Σήμερα ήταν η μέρα για να γιορτάσουμε. Ήταν η μέρα απελευθέρωση ήταν... του Ισραήλ. Να καμιά την θέση του, άλλη μέρα θα πάμε. Ναι. Αυτή σήμερα είναι σας η επίσημη. Σα λέω ότι εγώ θα είχα πολύ βαριά καρδιά για να πάω σήμερα σε μια τέτοια γιορτή. Εγώ αντιθέτω μπορώ να σα πω το κράτο αυτό το οποίο υποστηρίζει την Ελλάδα σε όλα τα διεθνή φόρα, στα πάντα. Μια μου πατήτη γυροβίζει, να σα πω ότι μα έδωσε και 12 βαθμού το Ισραήλ στο το αναφέρατε. τραγούδι μα, κύριε Γεωργιά. Εντάξει, ειδικό το όμω, απλώ Είμαι <inate> <η> μέρα ημέρα <γει> παλευθέρωσης του Ισραήλ, θα τη σύνδευσή του, άλλη ημέρα θα πάμε. Εγώ δεν θα μπορούσα να πάω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή θα αισθανόμουνα ότι θα είχα πολύ βαριά καρδιά. Για ποιο λόγο. Αμα <γγ> γυρίζουν πίσω οι όμερες θα σταματήσει ο πόλεμος. Και δεν γυρίζουμε πίσω τους ομύρους. Ή πίσω. Για να σταματήσει ο πόλεμος, πρέπει η Χαμάς να απελευθερώσει όλους του ο Μύρους. Είναι ντροπή για τη Ωραία, Χαμάς. Αφού το Δεν το πήγε ξέ... το Ισραήλ. Hey, hey, oh. Είναι ντροπή για τη Χαμάς. Ωραία, αφού το Δεν το πήγε ξέ... το Ισραήλ. Ραντεύουν στην Ψητάλια. Ε, όταν λοιπόν εκφράζει τέτοιε απόψει για ένα γεγονό που συγκλονίζει τον πλανήτη, Τους νορμάλου ανθρώπου του πλανήτη, την πλειοψηφία σίγουρα, πώ δεν είναι δυνατόν μετά να λε ότι αν ξέραμε, αν λέγαμε ότι έχει πρόβλημα το τρένο, δεν θα έμπανε κανεί με στο τρένο και θα είχε χασούρα η εταιρεία. Ε, όλα αυτά συνδέονται με κάποιο τρόπο. Πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ποιότητα εγκεφάλου, ενσυναίσθηση αυτού του επίπεδου και αυτού του τύπου και επίγνωση και με αγάπη για τον συνάνθρωπο κατά τα άλλα προσευχές, ε, ε, λιτανίες, ε, μπροστά σε εικόνες γιατί είμαστε χριστιανοί και το αγαπάτε αλλήλους εφαρμόζεται όπως ακούμε, όπως ακούσαμε και όπως βλέπουμε σε όλες τις περιπτώσεις και επειδή ο τόπος πάει πάρα πολύ καλά και οι τράπεζε πάνε ακόμη καλύτερα και είχαμε αναφερθεί και την προηγούμενη Ε, εβδομάδα σε κάτι νούμερα που βγήκαν Έχουν μια κερδοφορία το πρώτο τρίμηνο του έτους Νομίζω ένα δις 200 και μοιράζεται αυτό στις τράπεζες Οι τράπεζες οι οποίες όμως δεν πληρώνουν το φόρο Γι' αυτό έχουν πλεόνασμα και μάλιστα μοιράζουν το πλεόνασμα Δίνουν μερίσματα ενώ δεν πληρώνουν το φόρο ποιο είναι αυτός ο φόρος 12 δις που με αυτά τα 12 δις δεν θα χρειαζόταν ούτε να έχουμε απογευματινά ιατρία, ούτε τίποτα. Παρόλα αυτά, δεν μοιράζεται αυτό. Είναι μια ιδιομορφία, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο Χρήστο Αβραμίδη, όταν το ρώτησε στο Press Room. Γιατί δεν νομοθετείτε για να σταματήσει η σκανδαλώδης αναβολή φόρων από τις ελληνικές τράπεζες. Αυτό είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα από... Την ε, σκοπιά την οποία επιλέγετε να με ρωτήσετε και καλά κάνετε, οι ελληνικέ τράπεζε δεν είναι ε, περίπτωση όπω οι υπόλοιπε τράπεζε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι, είναι πολιτική μου Βέβαια είναι. Με 600 εκατομμύρια μέρισμα που είναι από αυτό το τρίμηνο θα χτίσαμε πέντε νοσοκομεία. Πέντε νοσοκομεία σε ένα τρίμηνο. Δεν είναι άδικο αυτό, αντί να πηγαίνουν στην κοινωνία, να πηγαίνουν στην τσέπη μια χούφτα πλούσιων μετόχων. Καταρχά δεν πηγαίνουν στην τσέπη μια χούφτα πλούσιων μετόχων. <Τι> Πώς θέλετε να σας πιστέψουν ότι νοιάζεστε να σταματήσει η φοροδιαφυγή όταν στις τράπεζε η φοροαποφυγή ή για την ακρίβεια η φοροαναβολή αποτελεί την κανονικότητα. Δεν αποτελεί την κανονικότητα, είναι μια ειδική συνθήκη. Ναι, είναι πολιτική Μητσοτάκη. Βέβαια Γιατί είμαι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και είμαι και πρωθυπουργός Και εσύ δεν έπιανας τα τέτοια σου. Η Μαωρή είναι αυτή. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν ο περίφημος αναβαλόμενος φόρος. Αναβάλλεται, αναβάλλεται. Δεν θα τα δώσουν και ποτέ. Το ξέρουμε και αυτή Οι τράπεζες ε, θησαυρίζουν, παίρνουν σπίτια. Μοιράζουν μερίσματα, αλλά δεν πληρώνουν το φόρο. Είναι 12 δι. Με αυτά τα 12 δι θα μπορούσαμε να κάναμε και τα μισά. Θα αρχίσω εγώ τώρα εδώ να ρίχνω και τα μισά να δίνανε και το ένα τρίτο να δίνανε. Πάλι φτάνουν για να λύσουμε θέματα. Όχι, δεν συμβαίνουν αυτά στι οργανωμένε δημοκρατίες δεν συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα του 2025. Ο Θανάτη Αθανασόπλου ρυθμίζει τον ήχο, το τηλέφωνο το είπαμε, είναι μέσα σα περιμένει. Πρώτο λαό και πρώτε διαφημίσει. Από μου ούτε κανεί. Καλά, εσύ. Καλά. Να σα ρωτήσω κάτι. Ακούω τώρα το θύμιο και λέει για την τώρα την Μπακογιάνη τη... που έλεγε για το... ότι είναι πλημέλημα για τον Καραμαλή. Εγώ να με σταυρό, δεν πιστεύω ότι έχει δόλο ο Καραμαλή. Άρα πάει στο δικαστικό πλημέλυμα. συμβούλιο. Τι πρόταση? Πλημέλημα. Μόνο αυτή το πιστεύει. Ποιο άλλο θες Μήπω βγήκε πρόταση σταυρού, ο Καραμαλή. Να, ναι, ε, ναι, ναι όλοι το έχουν αποφασίσει μαζί ότι είναι πλημέλημα. Α, οκ. Okay. Και σε ποιο νόμο μου λίγο. Στον κλασικό καραμαλικό νόμο, στι αίρε. Εσπασίσμα. Εσπασίσμα. Εσπασίσμα. Εσπασίσμα. Εσπασίσμα. Εσπασίσμα. Μάλιστα, Αυτό, χαποστολή okay. Ε, Καλησπέρα από την Χωριστή. Καλησπέρα. Λοιπόν, σε πέρα από το προχτή, δεν ευτύχησα να το πολύ δουλειά, μπράβο, αγόρημα, έτσι να είσαι. Να είσαι καλά. Πάντα, να δώσει εγκαριτήρια... No. Για την εκπομπή που έκανε το αφιέρωμα για του κορισχάδες και φυσικά για την Παλαιστίνη δεν το συζητώ. Free Palestine. Λοιπόν, θα πάμε εμεί αύριο το Καρπενίτσι και το Σάββατο πάμε στου κορισχάδες Όλο το κείμενο που διάβασε ο Ζήμιο θα το πω. Θα πάνε οι συνταξιούχοι του Ικανομή Δράμα. Εκπαιδευτική έχει βγει Κοριχάδε, Μεγάλο Χωριό Μικρό και στο Βοργοπόταμο. Μια χαρά. Στο στην Αλαμάνη. Ξέρω, ξέρω, Επίσης <ΣΟΥ> επιθερώ να μην ξεχωρήσει τρεις φορές πηγή. και εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Đροπή. Τρεις φορές πήγες. Τροπή εντελώς. Ε, ντροπή. Λοιπόν, μεσημέρι. όλοι να απολύσουν. Και δεν λένε να ξεκολλήσουν ένα πράγμα. Που κάθε κόμμα θα βάζει τους δικούς τους κάθε φορά. Δεν ξέρω την αξιολόγηση. Δεν μιλάει κανένα για μετεκπαίδευση. Να το τιμή αξιολόγηση. Έβγαλε άχρηστο τον ΠΑΠ που βρήκε το τεστ Παπ, και στάσιμο το Λαντίνει Δημήτριο. Στο σχολείο του κοινότητα. ξέρω Δημήτριο. αυτά, τα ξέρω. Παπ, αλλά δεν, δεν. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο δικό μου που δεν το έχουν εμπαιδώσει καλά. να πάμε γιατί δεν πάμε ποτέ στο δικό σου μου. Φαίνεται. Λέει ότι λένε ότι χαμένος χρόνο τέσσερι ώρε δεν είναι χαμένο ο χρόνο. Τα πολλά βαριόνια. Να στέλωνε... το. Το ήξερα εγώ ότι θα γυρίσουμε στα βαρεόνια. Μύριζε η δουλειά. Δημιουργεί slow motion. Αργή ροή του χωροχρόνου. Αργή κίνηση που λέμε. Εσύ το λε αργή ροή του χωροχρόνου. Σωστό. Διαστολή το του χρόνου. Βραδίτη. Βραδίτη. Βραδίτη. Βραδίτη. Ναι, οκ. Okay. Και να λέγεται μαζί με το διαστολή του χρόνου βραδίτη. Να προστίθεται η λέξη. Έχω πει να πηγαίνει πολιτά. Time delation due to gravity. Α, due to gravity. Και motion και slow motion reflect. Α, τώρα μου είσαι βάλει και τα γλυκά μέσα για να περιδευτούμε. Έλα τώρα σε παρακαλώ, δεν είναι πράγματα αυτά. Έλα, για.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 Πιο σε να να το, εκπομπή, να το στον κόσμο να το μάθουνε όλοι να είμαστε όλοι όσο το γίνεται να ακουστεί φωνή μας δυνατά. Δεν θέλουμε να για τον εαυτό μας. για την αυτή. Το Δεν καλά. Εδώ Ελληνοφρένια, Σήμερα παρασκευή και ακούγαμε πριν αυτά τα σχόλια τη του υπολογία του Άδων Γεωργιάδη για το Ισραήλ και για την υγεία. <laughs> Αλλά, όλα μαζί. Αλλά κυρίως για το Ισραήλ στη Γάζα. Και μου στείλε μηνύμα εδώ ένα ο Άρης, Και λέει προ εκπομπή: Ελληνοφρένια, καλημέρα και τα λοιπά. Ακούω την αναμετάδοση των σχολείων του Άδωνη Γεωργιάδη για την εισβολή. Στη Γάζα, δεν το ρώτησε κανεί ότι αν η Χαμάς επιστρέψει του Ομήρου στο Ισραήλ, δεν έχει κανένα διαπραγματευτικό μέσο και οι Παλαιστίνοι θα γυρίσουν στη διεθνή απομόνωση εντό των τυχών και του ναυτικού αποκλεισμού που του έχει χτίσει το γενναιόδωρο κράτο του Ισραήλ με ΑΕΠ 500 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τον Άδωνη, και θα συνεχίσουν να ζουν στα ερείπια χωρί εργασία, μέλλον, περίθαλψη, φάρμακα, με checkpoints, ρεύμα όποτε θέλει το Ισραήλ και άλλα αγαθά που απολαμβάνει βουλευτάρα. Γράφει εδώ για τον άδωνη. Εάν η χαμά επιστρέψει, επιστρέψει του ομίλου νικημένοι και με τη δυτική όχη προσαρτημένη στο Ισραήλ, αντιπαλιστηνιακόρα με κράτο και το Ισραήλ, αντιπαλιστηνικά όραμε για κράτο. Το Ισραήλ θα είναι ο, ο μόνο κύριο τη περιοχή οπότε η γενοκτονία θα έχει ολοκληρωθεί για όσου δεν μεταναστεύσουν ή μήπω με τόσο μίσω μεταξύ του, οι συνιονιστέ θα υποδεχτούν του μουσουλμάνους που δεν έχουν 500 δισεκατομμύρια με ανοιχτέ Με θεκτιμήσει και τα λοιπά, άρεσε και το επίθετο. Πολύ σωστά τα λέει εδώ, γιατί βεβαίω ο Άδωνο Γεωργιάδης κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολύ: επιλεκτική ανάγνωση των όσων συμβαίνουν σε κάποιο πολύ σοβαρό και τεράστιο θέμα. Πρώτον, παραγνωρίζει τι έχει γίνει δεκαετίε πριν, πώ φτιάχτηκε η Χαμάς και πώ αναγκάζεται αυτό ο λαό εκεί να παίρνει πέτρε σε κάποιε φάσει, όπλα σε κάποιε άλλε φάσει. Κάνει ό,τι θα έκανε κάθε λαό όταν ήταν εκεί, όπω κάναμε κι εμεί και θα ξανακάνουμε αν χρειαστεί δεν κάνουν κάτι πρωτότυπο δηλαδή, και στρέφονται κατά δικαιών και αδίκων. Έτσι γίνεται όταν μια κατοχή διαρκή χρόνια, δεκαετίες εδώ. Και δεύτερον παραγνωρίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι και στην προηγούμενη Γάζα, πριν ισοπεδωθεί, που ήταν όπως τις περιγράφει εδώ, για να πας την, να δεις τον συγγενή σου, έπρεπε να περιμένεις μία ώρα στο checkpoint για να περάσεις από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό ήταν από τις καλές Συνθήκες ρεύμα κοβόταν συνέχεια Νερό δεν είχαν, δουλειά δεν είχαν, μέλλον δεν έχουν Σε κάτι δεν είναι και, δεν είναι και το πόλις μένουν, Οπότε όλα αυτά τα παιδιά αναγκαστικά Θα πάρουν έναν μόνο δρόμο που τους αφήνει Η συνθήκη αυτή Φτάσαμε στο τέλος με παραγγελίες αφιερώσεις Όπως κάθε Παρασκευή Μας πάνε στο μαγκαζίν Εμεί θα πούμε τα υπόλοιπα την Δευτέρα Γεια σας Στην άλλη επαρχιστική. Αυτά έτσι το κλάμα του άδωνη και να λέω 500, δεν ξέρω να μα θυμάσαι για τον παρεμναγύλι ή για τον ποιο άλλο ήταν τη δικτατορία. Ο Σπύρος μου στα και λίγα του κάμαμε. Εγώ που είμαι ένα πρόσωπο που δέκα πολύ λάσπη και δεν σας κρύβω και ανθρώπινα πολύ μεγάλο μπούλινγκ. Καλά το κάναμε. Με σιγάζομαι. τον εαυτό μου να ονοματίζει το εθνικό ζουλάξ. Η δύναμη σε επιβάλλεται διαπαντός τρόπου. Με βρίζανε όποιος παίρνει μου ήρθε και μια κατραπακιά. Όταν δεν λύεται κόβεται. Σπαθή. Μια φορά και έναν καιρό γεννηθή να ένα και Με έναν κύλο το σταυρό στο τσοφλι χαραγμένο Φωνάζε συνθήματα με βασίλες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 Η επιβολή του νόμου εμπεριέχει στοιχεία ανακατικότητα. Το λέω γλυκά. Και, και έχουμε λύσει τα χέρια στα ιστορία. Έχουμε να κράτηρά. Σκόφε σε πολλοί στο φρύτε. Μπάτ γουρούνια δολοφώνη. Κάποιο μου στρωμάξε έλεγε τα Σαν γι' αυτό τρομακτική προσπάθησα να γίνουν Κι' αυγά πολλά στους δρόμους μας με κίνογια αρχήγω Ξεκίνησα σαν ένα στρατό από αυγαναστήμουν Ναι, αποστολή. Έλα. Γεια σου. Και ήθελα να κάτι να πω, λέω, δεν ξέρω ποιο είναι πιο απαράδεκτο Στο συνέδριο του Κίνημα Δημοκρατίας που δεν ήξερε ποιος έγραψε τα λόγια έλεγε ο Θα ξεκινήσω... Με ένα τετράστιχο του Μάνου του Ελευθερίου Μουσική Το 1991 ε, Το μελοποίησε ε, ο, Να θυμηθώ το τραγούδι ο Και μελοποιήθηκε από τον... Ε, με, όσο μικρούτσικο τον ε, Ή ο θύμιο που έβαλε την εκτέλεση με τον Ταλάρα Είναι δυνατό να βάλει την εκτέλεση με τον Ταλάρα ενώ υπάρχει μια πολύ καλύτερη εκτέλεση. Ποια είναι? Δεν ξέρεις Όχι. Η δικιά σου εκτέλεση. Η δικιά μου εκτέλεση εννοεί η αραβική. Η αραβική. Το αλμαχάμπλα με Παραγγελιά και την Παρασκευή το θέλω. Μουλφαχάλ και σαλμπουντού. Τα θυμάσαι, Εγώ δεν τα θυμάμαι, αφού τα τραγούδια είναι <εσθέστε> δεν είναι ότι δεν ξέρει. Μέχρι εκεί φτάνει ο άνθρωπος. Μέχρι εκεί φτάνει, μω ρε, που να ξέρει τώρα γέφυρε του Νίλου που να ξέρει, μω ρε. Ε, τώρα άσχε, εντάξει, άσχε. έχει τραγωδήσει κι εσύ τώρα. Για καπέλα όλα σε θυμάσαι τότε. Γιατί έχω ε, ανάγκη εγώ πανά... τη νέχρι... νέχρι... νέχρι... μουσική, έχω τα όργανα, ε, έξι, έχω ανάγκη. Ε, μπράβο, έλα σε δεν έβαζε ο σκάει η μουσική, έγ Ule handi le fa re mas buchdukula Παρασκευή, βάλε μου τον ξυπόλι, το πρίγκιπα, τον βουτσά που πάει ο ρεσεπσιονίστ και του λέει θα θέλατε κάτι άλλο πρίγκιψ. Και του λέει ο μια μπουγάτσα και τσιγάρα λοιπόν, σε θυμί, τίποτα υψηλό mm -hmm. mm -hmm. τσιγάρα καπνίζεται, σάλιμ, κέντε, πενμέλ. Mm -hmm. Δεν τη γνωρίζω αυτή τη μάρκα. Σουτικα, μπουμπούνα, σουτικα. Α, σας παρακαλώ, <Συξε> Σέρτικα! Ο μπάφο ο Μαροκινό είναι γνωστό. Τη πάση, αν πάτε έξω, είναι από του πιο καλού ποιοτικά. Μήπω επιθέλετε τίποτε άλλη ψηλότερο, Ναι, στέλνετε μια μπουγάτσα. Ωραίο στερα, κλείσει, είναι έτσι. Και τα μεγάλα φέντικα είδαν πω τα αυγά ξεμπιάλισαν φτωχού λαού με φόβο και με πάθο. Τα κλωσίσαν, του έδωσαν και αξιώματα. Και ξέρα πω τα αυγά κρύβαν πίδια βάθο. Ένα αποστολή. Έφυλλε. Λοιπόν, θα ήθελα να μπορείς, σε παρακαλώ, να μου κάνεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Για yeah, πέσει. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει μικρασία, προσφυγιά και όλα αυτά, να αναφερθούμε να μιλάμε μόνο για του Τούρκου και να μην λέμε πόσο άσχημα φέρθηκαν και οι Έλληνε, του πόντιου, του Μικρασιάτε και όλα αυτά. Θα ήθελα να μπορείς να μου βγάλει τον ξένο από το στοίχημα. Αρχιτο ήμισυτο έθερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον. Πυρίχιο χώρο με τα νίκη πύριο. Στην πυρο ήρωα Φίλια. Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι, πρόσφυγγες Τα παιδιά τους τα αφοδέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου Γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στο πρόσφυγα να σε πάει Διότι ήρθανε να σε σπάρουνε τα αγαθά σα την περιουσία σας, τις γυναίκες σας, τις, τους άντρες σας φέρει δώρο τον πολιτισμό του, Μουσική αυτοπροσφυγικό του, εκεί, κλεισμένος γιατί ήταν ένας ξένος κι ο ξένος έγινε αδερφός κι ο αδερφός μας ξένος Μωρι <σορίως> Αντουανέτα! Όπα! Πώς επιανέσαι εύκολα, αμωρί <σορίως> κα***λα! Πού είσαι, αμωρί <ο> Κολομπίνα! <σορίως> Λοιπόν, λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Μπορώ να κάνω μετά από τόσα χρόνια μια αφιέρωση και εγώ. Για να δω, για να σου. Λοιπόν, έχω να αφιερώσω στο φτώχο πινε το ταρύπα τη γλιπάδα που με είπε μαλάκα, στην πατραγούρα που με είπε μαλάκα και στον μπαρμπαμπάκο -πα που με είπε μαλάκα. Όπω και σε όλα τα αρακουσόκουσταριά, τα πασοκοβλαχάκια, την τρελή και τι πούρτρο κυραλυπέζ. Έχω να αφιερώσω το πούρτσο-πούτσο-πούτσο, το τραγουδάκι σου το όμορφο, γιατί μόνο αυτό θα βλέπουν σε όλε τι επόμενε εκλογέ, τα επόμενα 100 χρόνια. To, kochanie, moja, mu? moja, nie, moja, moja, moja, moja, moja, moja, moja, moja, moja, Και εκατομμύρια δάγκωσαν τον κόσμο ανατόπου. Γέμισε δηλητήριο ο πλανήτη από αυτέ. Κι α μπροστά βρω μονόματα από αυτού ανθρώπου. Καλησπέρα. Yeah. Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα. Yeah, δώσε. Για την κοπέλα μου που είχε χθε γενέθλια και αύριο γιορτάζει. Α, ah, εγώ θα, θα σε ξελασπώσω. Ναι, βέβαια. Mm. Πώ έχουμε για τι ειδικέ αποστολέ. Κατάλαβα. Τότε Κατά. ήταν τα γενέθλια. Χθε yeah, τη Δευτέρα και αύριο είναι η γιορτή. Πε, ό,τι έκανε, μαλάκια και το ξέχασε και παίρνει εμένα τώρα για να Όχι στο τηλέφωνο αυτό, και ανικά. Ναι, ναι, όχι, απλά λέω. Από κοντά, από κοντά. Εντάξει, ναι, ναι, κατάλαβα. Για παράσταση. Το χρόνια πολλά του Παπα σώθηκε, έγινε. Τι να κάνω αυτό μπορώ. Καταλαβαίνω πολλά, Σε σένα πολλά, Και ευτυχισμένα Χρόνια πολλά Στα παιδιά που έρωτε <συλίωση> Αγαπάω καρακολή, τώρα έχω εμπνεύσει. Θέλω, γιατί δεν έχει παίξει από Γενίτσα, δείτε ο Άδη Ένας Λεβέτης χάθηκε για Παρασκευή. Οκ. Ναι, μαλάκα, θα το παίξεις, έτσι. Θα δούμε, γεια. Έρχομαι από εκεί. Τι θες? Θα το παίξεις, λέμε, δεν το έχεις να παίξεις. Θα το παίξω κι εγώ, ναι. Θα τον παίξω κι εγώ. Αααααααααααααααααααααααααα Υποσκεφθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας Αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθερία Τη λαοκρατία Με την πεποίθηση αυτή Τελειώνοντας σας καλώ να φωνάξουμε Ζήτω ο κυρίαρχο λαός μας Μα ευτυχώ, μια κόκκινη άρκουδα του βούνου Κατέβηκε από ψηλά μορμή πάνω στα φίδια Τι κάτι πήθηκε σκληρά εκείνη είχε Να στείλει τις σοχές τα σκουπίδια Το Σάββατο κλείνουμε 50 χρόνια έγκαμου βίου με το σύντροφό μου Απαπά, ζημιά oh, Πες, πες Θα βάλεις την Παρασκευή, ποιο τραγούς να μα βάλει ένα Να κοιμηθούμε αγκαλιά Να κοιμηθούμε αγκαλιά yeah, yeah. Εντάξει, νομίζω το πιο ωραίο του Ναι, yeah, είναι το πιο ωραίο και επειδή εντάξει Το αγαπώ πολύ. Σας όλη όπως όλοι. Γεια. Σας Η αγάπη του άντρα μου είναι ο yeah, να το αγαπώ, αλλά ο άντρα μου πιο πολύ. <οκίτρια> να αγκαλιά, να τα όνειρά μα Και στων φίλων τη μουσική Ρυθμό καρδιά Θε κι εμεί βλαγεί σαν τα κοκόρια, αντεκαλύπτω. Να κινηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μα. Για μια ολόκληρη ζωή, να είναι η βραδιά δικιά μα. Γεια σας Γεια χαρά. Σε ευχαριστώ για το νιερό πόλεμο της Παρασκευής. Α, μην ξέρω να ακούσω <laughs> γκρινιές. Όχι γκρινιά, καμιά γκρινιά, σε ευχαριστώ. Uh -huh. Αλλά αυτή την Παρασκευή θα μου βάλεις το αυγό, το καινούριο των κοινών εθλητών, δεν ξέρω αν το άκουσες, κομματάρα. Έτσι, λοιπόν, και έγινε, και αμψάξεις, να... Στον <Χδίκοτες> ιστορικό καλάθο των ακρίστων Για μια φορά ολόπες καύγα μπροστά σου Τα τάνε ξανά για κέρδη και συμφέροντα αρίσκοντας Μόνο η ύπαστη τη φωνή μου και θα σας φέρει αυτό το παιχνίδι Στα σύλληπα, συμφέροντα και και Και όλο το κακό είναι στο κόσμο ριζωμένο. Κι αν θέλει ο λαός να γίνει αρκούδα στο μόνο, Χωρίς δεσμάς στα χέρια του και με το φως κειμένο Να στα δικο, να αρμήσει στον κακό Να μην αφήσει τίποτα από το καθεστημένο Να χτίσει έναν άλλο κόσμο από άτρο το υλικό Κάθε λαός να έχει κάθε λαό αδερφωμένο κάθε λαός na śi aterpomeno. u na